Ο κύριος του Νάρας, ο οποίος θέλω να το πω Πάντα το λέω Τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών Και τον άνθρωπο ο οποίος Όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα Θα έχει τουλάχιστον μια ελεοφόρο στο όνομά του Γιατί μα κράτησε στο ευρώ Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του <ΣΣΣ> Αντώνη Σαμαρά Ελπίζω να έχω καμιά πάραδο εγώ και μια μία λεπτά κανένα. Λοιπόν, να σου πω. Opa. Πέρα από του δρόμου και τι πλατείε που θα ονοματίσουμε, πού θα ανάψω και κεράκι. Εγώ λέω να αρχίζουμε να ονομάζουμε και του βόθου. Πιο εύκολο θα μα έρθει με του υπόλοιπου αυτού. Αυτό θέλει, αλλά εγώ θέλω να ονάψω και ένα κεράκι Τον να γίνει. Και δεν είναι άψει μου. Και στον Άδωνη, ένα κεράκι. Κα, και στον άδειο. Πήγε στον δρόμο με κερί. Κάνε και εσύ του Αδωνίστα. Συνιστά στην πρώτη στην χώρια στον δρόμο με ένα κερί να πηγαίνει. Μανουάλι. Ο άδονη πρέπει να κάνει το μανουάλι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE τα, mm. τα πάντα όλα. Και αυτά τα και Έλα, Αποστολή, τι γίνεται. Έλα, Έλα. Αυτή η μετριοφροσύνη του Άδωνη Γεωργιάδη σε σπάει κόκαλα, ρε παιδό. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Γενικώ, ό,τι έχει να κάνει με Άδωνη Γεωργιάδη, έστω να μπορεί να σπάσει κόκαλα. Έτσι, έτσι, ναι. Σε σκλαβώνει αυτή η μετριοφροσύνη του. Λοιπόν, έχω πρώτα στάνταρ. Επίση, θα... ό,τι έχει να κάνει με Άδωνη Γεωργιάδη, σε σκλαβώνει. Έτσι, έτσι ακριβώ. Είναι λέξει που ταιριάζουν με Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι, κόκαλα. μπράβο. Ό,τι δυσάρεστο και συχαμερό με Άδωνη Γεωργιάδη. Πάει. Για πε. Λοιπόν, και έχω και πρόταση να του κάνω. Τι πρόταση. Ε, επειδή ζήτησε να μπει το όνομά του σε πάροδο δρόμου, δίπλα στη λεωφόρο Στουρνάρα, έχω mm. να του προτείνω το όνομά του να πάει σε κάτι καλύτερο. Εκενό ει ο Άδωνη Γεωργιάδης Τροπή. Ά, Εγώ ας. διαφωνώ με όλα αυτά, κυρίω επειδή είναι μεσημέρι. Καλημέρα, αρία, ρε, Ναι ναι Να ρωτήσω κάτι, κυρία μου. Από καβάλα παίρνω τηλέφωνο. Σε ποιον. Από καβάλα, λεω παίρνω τηλέφωνο. Σε ποιον καβάλα. Τι σε ποιον καβάλα. Σε ποιον είστε καβάλα. Δεν είμαι σε κανέναν καβάλα από την καβάλα, την πόλη πλέον παίρνω τηλέφωνο. Α, δεν κατάλαβα ότι μιλάμε για πόλη. Α μάλιο κακό. Θα έπρεπε να το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν παίζει ελληνων φρένια στην καβάλα κάθε μέρα του κόβουν και δεν παίζει τίποτα. Δεν το ξέρω γιατί δεν παίρνει στην καβάλα τηλέφωνο. Ράδιο 1, 90,5. Ναι, ράδιο ένα δεν παίζει τίποτα, ούτε καν το ράδιο 1. Μπορεί να το μετανιώσουν, αλλάξανε γνώμη, ξέρω εγώ. Α, Μήπω σα κάνουμε σαποτάζι γιατί πολλέ φορέ κόβει το κουμπί και του γενικού του κατσυμού. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Mm. Μάλε θα μάλισε. Καλά. Αυτό το έχω μια υπόψη μα. Τώρα μεταξύ μα, υπάρχει καμιά γνωριμία να έρθω κανένα δωρεάν στο Ημαρέτ. Στο Ημαρέτ να έρθετε πάνω βεβαίω. Δωρεάν όμως δεν είναι για να πληρώνει, είναι ακριβό. Ε... Να κάνουμε μια συναυλία ε... στην Καβάλα, κάτι. Ορίστε. Να κάνουμε μια συναυλία, μπράβο. Μια συναυλία που δεν να αναμεταδίδουνε στην Καβάλα. Ε, να το κάνετε, γιατί όχι. Oh. Τι θα κάνετε να το κάνετε, θα ακούνε και ποιου και δεν ακούνε. Εσύ οργάνωσε εγώ θα έρθω τσάμπα. Να, είσαι καλά. να σε πάρω τηλευρο, να σε καλά. Άντε, Είναι στη Χαλκιδική και χάρη σου τώρα Ναι γιατί Τους έγιρες όλους Ζήλια Ζήλια Δεν μα πήρες μαζί εσύ Να σκάσεις <laughs> Λοιπόν εγώ θα ήθελα να σταθώ πιο πολύ Στο σχόλιο που βγάλατε στο Παλικάρι Οργανώσει συναυλία, δεν ξέρω ποιο ήταν ε, την Παρασκευή, ναι. που είπε ότι είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Και η πρότασή μου, ταπεινή ενό απλού πολίτη ε, και για όλου του ανθρώπου, κεντροδεξιού, κεντρώου, νορμάλωμου ανθρώπου, έτσι που έχουν λίγο το μυαλό και σκέφτονται, μήπω όλοι οι ίδιοι σκόρπιοι, δηλαδή, γιατί να γίνεται μια συναυλία για τον Παύλο Φίσα, μια συναυλία για τη Χαλκινική, μια συναυλία, μήπω να κάνουμε για όλα τα θύματα του φασισμού, γιατί οι αυτοτονίε του φασισμού είναι Θύμου του φασισμού είναι. Καλά και τα δέντρα στη καλλική δική θύματα του φασισμού είναι. Ακριβώ. Αλλά μήπω πρέπει οι σκόρπι κάποιο να οργανωθούμε, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν θέλουμε ούτε μαγαζιά να σπάσουμε ούτε κάτι άλλο να κάνουμε να διαλύσουμε αυτά που λένε στην τηλεόραση. Μή μην ας... ανησυχεί, ακόμα και να μην θα σου μερικού λίτε κρυφού. Να μα πάλι. Θα τη στιγμή την Ειρηνική. Καλά τατανάν τόσο πολύ το λαστιχάκη τους αυτοί είναι οι βουλευτές τη Νέας Δημοκρατίας. Τι κατάσταση είναι αυτή, δε. Τι είναι αυτή, τι έλεγε χτες, Τζέμις λέει, είναι ο... Ποιος είναι ο Τζέμις Μπότ, ο, ο Σαμαράς είναι ο Τσίπρας. Α, ο Τσίπρας είναι ο Τζέμις Και ο Σαμαράς τι είναι. Ο Πράττουρ, 0000. <laughs> <laughs> Καλά, άντε καλημέρα, έλα <χειά> Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, τη δημοσιογραφία. Τι έγινε? Ο Αντώνης έμαθε να απασφαλίζει... Μου επιδέψε να σχόλιο. Έμαθε να απασφαλίζει χειροβουμβίδες όταν είχαν μπίτσες πε... περώνι. Τον έμαθε; Αχ, γιατί θέλω; <laughs> Λοιπόν. Τι έχεις ε... πάθει. Τι φταίω εγώ μάλλον. Εσύ μπορείς να έχεις πάθει ότι Τι φταίω. Γιατί. Όχι. Γι' αυτό είσαι εκεί πέρα, γι' αυτό. <Κι> ναι, ναι. <Κι> να κόρτει κάτι παπαριά. Σου πέζει με τη θέση. Έχει κι άλλο. Έχει, άλλο, έχει άλλο. <Κι>, κι άλλο, έχει κι άλλο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μετονομάσουν τι πλατείε σε πυροτεχνουργό Αντώνη Σαμαρά και παρθένο κυνηγού Άδωνη. <Κι> κροτίδε τη <τις> λέγανε. Θα συμπληρώνω <Κι> ο τη. Εγώ πήγα και έβανα <Κι> κροτίδε τη λέγανε. Λοιπόν, αν θα ονομαστεί κάποιο δρόμο ο Δό Τουρνάρα ή θα είναι για συμβολικού λόγου, θα βγάζει αδιέξοδο. <Κι> <Κι> <Κι> Μεγάλη κουβέντα. Λιώας Αποστόλη. Γεια. Yeah. Πες στους μαλακές εκεί στο Μέγκα ότι οι γέροι δεν στέκονται στην ουρά να πληρώσουν τον Έρφια. Στέκονται να πάρουν ένα φράγκο να δώσουν στα παιδιά τους τα εγγόνια τους που πεινάνε. Ναι, γεια yes σα. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, δωθέντως ότι παρακολουθώ ανελπώς το σταθμό σας, προ όφελο του σταθμού και μια έτσι πολιτική τοποθέτηση γνώμη δική μου. Ε, για το σταθμό, ρι νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει το ελληνικό όνομα. Ας πούμε αλήθεια ράδιο. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Ε, ε, τα τραγούδια που βάζετε διαρκώς και ακούγονται είναι ξένα. Ακούει κόσμο που είναι απλό, που δεν ξέρει ούτε την ελληνική, την απλή, τα καλά. Α, νομίζω ότι θα πρέπει να βάλετε περισσότερα τραγούδια, όχι περισσότερα τραγούδια ελληνικά και σποραδικά ξένα. Είστε του και... Καρατζαφέρη, μήπως Όχι, εγώ δεν είμαι, είμαι του εαυτού μου. Α. Καταλάβατε, είμαι μια Ελληνίδα και έχω γνώμη. Ναι, καλά. Τι σημαίνει ο Καραζεσέλης μέχρι εξής κυβερνούσε. Ναι. Ε, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Τι στηρίξατε. Ε, έπειτα εγώ κάποτε ήμουν σε χώρο με το βορύδι μαζί. Και δεν ξέρω πώ έχει γίνει η όταν σε μέναν έδινε τι εντολές στην ΕΤΕΡ να κάνω εκείνο να κάνω το άλλο σαν πρόεδρο τη νεολαία τότε. Δεν το κατανοώ αυτό. Τι Τώρα ότι και... το είχα παραγγείλει αυτό Ότι θα μου προέκυπτε σε πενίτισα υπό του Βορήθη Ούτε κείμενο ανάγραφα. Δεν σας κατανόησα κύριε Πίποτα λέω να πως δικαιολογείτε το ελληνικό σήμα σταθμού α, Τα τραγουδάκια α, καταλαβαίνω α, Να κάνω μια ερώτηση Και ήθα, ήμουν σε θέση να έχω επιλογή όποια ήθελα Τσεκουράκι, τσεκουράκι και εσείς Και η μέρα είναι κατά του χώρου ε, Εντάξει, και... τα πλύνεις χέρια σου, τέλειωσε, καθαρή, τη Ο λόγο του κόρου και τώρα τη λέει καθαρά γαλλικά. Εντάξει, εσύ με τον Βορείο που σα παράτησε, καταλαβαίνω. Δεν μα παράτησε ότι δεδομένη στιγμή να στηρίψει όποιον ήθελε δεν είναι πρόβατο να τον έχει κανείς Που πουθενά ούτε να του υποδεικνύει οι επιλογές γιατί έχουμε πάει 23 χρόνια στο θρανείο και αναλώσει κύριε μου στο θρανείο και τι μάθατε αυτό έχει σημασία δεν έχει σημασία αν μορφοθήκατε. <laughs> αυτό, αυτό που βλέπω είναι ότι μάλλον παραμορφωθήκατε για τους ναζί δεν σας τα μάθανε καλά πολλές σκοπάνες σε λάθος μέρες ναι καλησπέρα καλησπέρα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 Και μας καταδίκασε όλους στον πανικό αυτό του να φοβόμαστε να αρρωστήσουμε. Αυτό είναι η, η ίστατη μορφή που μπορούμε να υποστούμε. Να σου πω, αν είχε χιούμορ η θα είχε πάρει την βούληση να τις κάνει το μαλλί στο γάμο της. Και τον Τζέμις Μπον για να την φυλάει οτιδήποτε. Αλλά δεν έχει Άρα. Δεν έχει Είναι χοντροκομένη δεν, δεν είχα πάρει Γιατί ρε. Είναι ΣΥΡΙΖΑ κρυόκολη Άμα είχε χιούμορ πάντως θα το Δεν έχει παιδί μου Σου λέω, το ξέρω Αν είχε χιούμορ καταρχήν Θα έκανε το γάμο στο Βατικανό Κατάλαβες Δεν πήγε στους Αγίους Αναργύρους Έλα Φίλε Έλα ρε Τι κάνεις μαγκά; Πού ρε μουρί; Πάρε τη γυναίκα μου Σε θέλει πάρε τη γυναίκα τι, εγώ δεν τη θέλω τη γυναίκα σου νομίζεις Αποστολή Αγάπη μου έλα Τι κάνεις Τι κάνω όταν σακούω Μη να... σου πω τι κάνω Τα ακούς αυτό Δεν θα έρχει σελίδα φρένια να σε βλέπω Ακού το κλαπ κλαπ Το γραμ, γραμ. Δεν έχει χειροκρότημα. Πε μου. Έλα να σου πω, μα λένε οι δεξιοί ότι άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μα πάρει τι καταθέσει. Έτσι. Μα έλαβε αποστόλη μου που τι έχουμε σηκώσει τι καταθέσει και τι έχουμε φάει με τον Σαμαράκη και με τον Βενιζέλο και δεν έχουμε μία στην τράπεζα. Α, είχε καταθέσει, κουφάλα. Έλα να σου πω κάτι, πότε θα αρχίσει η Ελλήνων Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ναι Έλα, α, για. Εντερέα, σε α, α, θα το βρεβάτε πιο πολύ ρε Αποστόλη, όχι τόσο λίγο. Εντάξει, Δύο, έξω, Έλα, τέλειων, παιδί που σε Ελιστρίδα τι έφαγε. Φτάνει, γεια! Δώσε μου τον άντρα να yeah, συνοεί σαν άντρε. Yeah, yeah. Κουτσομπόλα, γεια! Φτάνει. Θέλω μου κάνει μια χάρη. Τι? Ε, ε, ε, είχαμε ένα θέμα με κάποιο φίλο με τροφική δηλητηριάση και πήραμε τηλέφωνο το κέντρο δηλητηριάσεων που γράφει πάνω στι χλωρίνε, στα απορριπατικά και αυτά. Πάρε τηλέφωνο να δει μιλήσει ποτέ εσύ με άνθρωπο, άμα γίνεται να το δώσετε με τέτοια Τι να δώσουμε παιδι μου, περιμένει να βγάλει προκοπή από το κέντρο δηλητηριάσεων. Να πάει yeah, σε ποιο yeah. σύστημα υγεία πού. Το καλύτερο yeah. που έχουν να σου πούνε, τι έχει ο φίλο χλωρίνη, βάλτε και να κουαφόρτε μέσα να τελειώνει η δουλειά. Πάρε το ένα σου λέει, πατά το ένα. Πάρε στο νοσοκομείο. Δεν σου δίνει επιλογέ ότι αν ο φίλο σα είπε κατά λάθο χλωρίνη, πατήστε δύο και η εντολή είναι τσεκούρι. Βορύδη, ξέρει. Τσαπ στο λαιμό κατευθείαν, στο Σοκοτόπουλο. Τον αποστολή ήθελα. Ο ίδιο. Ο ίδιο. Δεν μου λε, Αποστολή, όταν φτιάξουν την πλατεία Σαμαρά, μήπω πρέπει να κάνουν και ουρτήρια τα πηγαίνουμε να φοδεύουμε στο όνομα του κ. Σαμαρά. Χρειάζεται ουρτήριο, πήγαινε ελεύθερα. <laughs> Εντάξει. Ένα Εγώ δεν είχα την, την ευτυχία να ακούσω το δάσκαλο, το Παυλόπουλο. Τα άκουσα τώρα από σένα. Αλλά από ένα λαό που οι δάσκαλοι υπηρετούν ανθρώπους σαν το Σαμαρά...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 Να τους διώξει να βρει το δρόμο του. Αποστόλοι μου, ο Μπαρμαγιώργος είμαι χάρηκα που άκουσα. απόγευμα, γεια σου. Τι. Αυτός θα ο που είναι, Ο Δημήτρης ο Δημήτρης. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω που είναι. Τα έχει κόκορα όλα. Άσε, Τελευταία φορά που Με ποιον ήταν ποιον. Αυτό με την κουζίνα. Α, αυτό ήταν. Ναι, που θα κι βάλει καλά μου έλεγε να πω αν βρώπου το κρατότη μου να έρθει και αυτό δύο μαζί. Θα τον έψισε. Κυρολεκτρικά. Αντιστάσει πάνω κάτω. Αχ ah, και εγώ αυτό λέω ας ήμουνα κοντά και θα ναι. σου μάθαινα εγώ πως μαγειρεύει η κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. Τι να μου μάθεις εσύ. Πως μαγειρεύει η κουζίνα πως θα τα μάτια και η στεία. Εγώ λέω και θα μάθω ποιος είσαι. Ε. Θα μάθω από τον Δημήτρη και να το, το γάζω μόλις στο πρώτο απόγευμα. Εγώ ξέρω θα το βρω... Ah, Α, τυχερέ Δημήτρη τυχερέ. ΑΗ γάζω